Κύριε Κουλούγλου, καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη. Ε, γεια σας καλημέρα. Ε, συζητάμε εδώ το Brexit, την, το δημοψήφισμα και το ενδεχόμενο είτε το ένα είτε το άλλο. Και ήθελα να μας καταθέσετε τη δική σας άποψη τι μπορεί να συμβεί και τι σημαίνει αυτό για όλη την Ευρώπη. Εντάξτε, εάν ε, υπάρξει επιτελή το Brexit, αυτό είναι μια ε, συστημική δόνηση μεγάλου μεγέζους, για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Εάν αποτύχει παραμε... το Brexit, και το Remain... Uh, δηλαδή παραμε... παραμείνει, παραμείνει η, η Μεγάλη Βρετανία, θα υπάρξει μια προσωρινή ανακούφιση, αλλά και πάλι τα προβλήματα δεν θα έχουν λυθεί. Τα προβλήματα έχουν è... μπει κάτω από το χαλί. Και ενώ δηλαδή, τα προβλήματα τα οποία θα έχουν οδηγήσει σε αυτή τη μεγάλη κρίση, την ατρόπη, κρίση οικονομική κρίση ειδικτών, η οποία έχει και το του Αυτό λέγαμε και νωρίτερα και συνομιλώντα και με τη συνάδελφο από το Λονδίνο, ότι όπω και να έχει, υπάρχει ένα στοιχισμό στο βρετανικό εκλογικό σώμα θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και το 80% που είναι πρωτοφανέ για τα βρετανικά δεδομένα. Σε οποιαδήποτε διαδικασία σε ψηφοφορία και ο κόσμο θα είναι μοιρασμένο, δηλαδή είτε είναι 45, 55 ή οτιδήποτε άλλο, έχει υπάρξει ένα διχασμό των Βρετανών, ο οποίο δεν αλλάζει. Εύκολα, έτσι δεν είναι, Όχι, ο διχασμό δεν πρόκειται να αλλάξει. Εντάξει, βέβαια, οι Βρετανοί είναι ένα έθνο που έχει κοινοβουλευτική παράδοση και επίση υπάρχει ένα σεβασμό στην πλειοψηφία και την μειοψηφία. Επομένω, ό,τι και να γίνει, δεν δηλαδή θα πάμε σε βιβλιοπολιτικέ καταστάσει. Ε, αλλά ασφαλώ βγαίνει πολύ δυστασμένη και αποδυναμωμένη η κοινωνία. Αλλά κυρίω το πρόβλημα είναι με το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα είναι ε, που οδήγησε εδώ πέρα τα πράγματα. Και ξέρετε ότι ο Κάμερον έδωσε δημογωγικά πριν από τι εκλογέ μια υπόσχεση ότι θα κάνει δημοψήφισμα. Ενώ ο ίδιο καταλαβαίνει ότι το συμφέρον τη Βρετανία και το δικό του είναι να παραμείνει τη Μεγάλη Περαγία. Αλλά για να τελείσει ο σχέδινο ψήθινο και τώρα όταν ανοίξει κανείς το σασκούς του εόλου είναι δύσκολο μετά να πάρει μέσα στο σακί. Για τη χώρα μας, για την Ελλάδα τι σημαίνει το ένα ή το άλλο δεχόμενο? Ε, κοιτάξτε, για την Ελλάδα ε, δεν ξέρω ούτε καλά τώρα. Ναι, τώρα σε ακούμε καλύτερα. Ε, για την Ελλάδα, ασφαλώς ε, ε, αν υπάρξει μια συμμεχή δόνηση αυτή θα επηρεάσει ε, όλες τις χώρες της Ευρώπη θεμέλια, αντιμετωπίσουν πιθανότητα και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα για μας που είμαστε σε μια φάση μιας θαδιακή, μιας μικρής ανάσας, θα ήταν αρκετά οδυνηρό το να βρεθούμε στα πλαίσια μιας καινούργιας διεθνής οικονομικής κρίσης που ενδεχομένω θα ξεσπάσει αν το Brexit επικρατήσει. Εμείς αυτή τη στιγμή, με όλα τα προβλήματά της, τα τεράστια προβλήματά τη. Είμαστε υπέρ μιας ισχυρή Ευρώπης, γιατί εκεί πέρα δίνεται καλύτερη προστασία. Μάλλον δίνεται ε, η, η μη χειρότερη προστασία, θα έλεγα. Ναι, βέβαια. Επιδίωξη και ε, δική σα και τη ε, σημερινή κυβέρνηση ήταν να αλλάξουν οι συνθήκε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα, να δημιουργηθούν άλλε συμμαχίε και να. Ανοίξει μια συζήτηση για την επόμενη μέρα για τι αλλαγέ που πρέπει να γίνουν στην Ευρώπη. Αυτέ ενδεχομένω θα επιταχυνθούν, Εάν. σε ποια περίπτωση, λέτε. Σε περίπτωση που. Ε... φοβάμαι πως όχι. Oh, ναι, ούτε στην μία ούτε, ούτε, ούτε, ούτε στην άλλη περίπτωση. Εάν μεν το Brexit τη γη, θα μείνουν ευχαριστημένοι ότι τα κατάφεραν. όπω μένουν έτσι ευχαριστημένοι η ευρωπαϊκή ηγεσία. Ε, μήνα με το μήνα, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα καμία στρατηγική σκέψη, κανένα ηγέτης ευρωπαίος στο ύψο των περιστάσεων. Εάν ε, τώρα το, το Brexit ε, επικρατήσει, ε, πάλι φοβάμαι ότι δεν υπάρχει ούτε ηγεσία, ούτε η ικανότητα να προσθούν πολύ τολμηρές στρατηγικές στρατηγικές που να αλλάξουν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το πρόβλημα εδώ έχει δημιουργηθεί, mm. ακριβώς επειδή... Ε, ο, όλο ο χειρισμός στη, μετά τη διεθνή οικονομική κρίση του 2008 είναι ένας χειρισμός ο οποίος ε, έδωσε το σύμφημα πως σώζανε αυτό στο φύτο. Τα κράτη μπορούν να κερδίσουν από την κρίση, κερδίσουν, στη Γερμανία. Και με την ευκαιρία τιμωρούν ε, τους α, πιο αδύνατους, στι χώρες του Νότου και ειδικότερα την Ελλάδα. Mm -hmm. Και αυτή η πολιτική αποφαιώθηκε με το προσφυγικό Είχαν μπει οι με την οικονομική κρίση και το προσφυγικό ήρθε και έδεσε. Όπως το προσφυγικό κάθε χώρα ακολουθεί τη δική της πολιτική, αντιφορώντας για τι κοινές ευρωπαϊκές αποφάσει και τα ιδεώδη της Ευρώπης. Βέβαια και οι, Βρε... ότι... ναι. Παρακαλώ. Όχι λέω και οι Βρετανοί που, που ταύσουν υπέρ του εις εξόδου, δεν προτάσουν αυτή την ατζέντα πάντων, της αλλαγής πολιτικής στην Ευρώπη είναι περισσότερο, θα έλεγα, από όσο τουλάχιστον εγώ μπορώ να αντιληφθώ, φοβική η στάση στο θέμα το μεταναστευτικό, το εργασιακά και όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι έτσι, Δυστυχώ, όλη η εκστρατεία και του Brexit και του Remain mm. ε, στηρίζεται πάνω στο φόβο. Δεν έχει υπάρξει μια ουσιαστική συζήτηση για την πορεία τη Ευρώπη. Ημέν ε, ε, το Brexit το έχουν, έχουν αποκρυώσει τη δημαγωγία και το λαϊκισμό με το θέμα των προσφύγων. Λένε ότι θα έρθουν οι πρόσφυγες, θα έρθουν οι Τούρκοι. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για την Τουρκία. Ε, στην, ε, δηλαδή το, ένα από τα βασικά θέματα είναι η Τουρκία, θα πλακώσουν οι Τούρκοι στη ε, ναι, ναι. Μεγάλη Βερμανία. Και από την άλλη τη μεριά, αλλά και το στρατόπεδο ε, της παραμονής, σε λιγότερο βέβαια βαθμό, επικαλείται ε, ε, ε, το, το φόβο, ε, δηλαδή το κίνδυνο μια ε, οικονομική κρίση. Στη Μεγάλη Βρετανία, εάν α, επικρατήσουν οι αντίπαλοι του. Δηλαδή, δεν έχουμε στην πραγματικότητα καμία συζήτηση ουσιαστική. Δεν θα εντάξει, το Εργατικό Κόμμα υπό τον Κόρμπιν mm -hmm. έχει κάνει προσπάθειες να θέσει μια την αλλαγή τη κοινωνική ατζέντα στην Ευρώπη, που είναι το συνδυαστικό θέμα, mm -hmm. αλλά δεν νομίζω ότι αυτό έχει καταφέρει να το επιβάλλει σαν κύρια συζήτηση στην προεκλογική εκστρατεία. Ξέρετε, αυτό πρέπει να αλλάξει βασικά. Δηλαδή, η Ευρώπη έχει χάσει το ελκυστικό τη πρόσωπο. Και έχει χάσει το ελκυστικό τη πρόσωπο το οποίο είχε γιατί από το μετά τον ο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ευρώπη ήταν η Ήπειρο εκείνη η οποία εξασφάλιζε τη μεγαλύτερη ευημερία και μια σχετική κοινωνική δικαιοσύνη στα κράτη-μέλη τη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ευρώπη γενικά ε, ω Ήπειρο. Αυτό έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια και με τι τελευταίε δεκαετίε αποφεώθηκε με την οικονομική κρίση. Οι λίγη πλούσιοι. Γίνονται πλουσιότεροι και οι πολύ φτωχοί γίνονται φτωχότεροι. Mm. Και αυτό έχει δημιουργήσει ενεργεία και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει απέκτεια προ το πολιτικό σύστημα. Άρα, άνοδο τη ακροδεξιά, η οποία και ένα μπλακούσαν και οι η ακροδεξιά έτρεξε να εκμεταλλευτεί το θέμα των, των προσφύγων. Άρα, πρέπει να αλλάξει όλη η πολιτική και η κοινωνική ατζέντα τη Ευρώπη. Αλλά ποιο θα το αλλάξει αυτό, η κυρία Μέρκελ που κοιτάει απλά να κερδίσει τι ερχόμενε εκλογέ και για να το κάνει αυτό. Ε, θέλει τη Γερμανία ναι. να επιβάλλεται και να κερδίζει από την κρίση σε βάρος όλων των άλλων. Ναι. Ξέρετε τώρα με τον Brexit, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στις λεπτές mm -hmm. μέρες, είναι ότι λόγω της ασφάλειας που υπάρχει, ιδίω πριν τη βελοφονή, όταν το Brexit φαινόταν, η επικράτησή του φαινόταν σχεδόν σίγουρη, ναι. η τόκια δανεισμού της Γερμανίας ήταν αρνητικά. Δηλαδή, και μιλάω και μάλιστα για δεκα, δεκαετίο ομόλογα, τι σημαίνει αυτό ότι η Γερμανία δανείζεται χρήματα όπως όλες οι χώρες από τις διεθνείς αγορές και με 10 χρόνια θα πληρώσει λιγότερα χρήματα από αυτά που δανείστηκε. Γιατί σε αυτή την τρέλα τη διεθνού αγοράς οι επενδυτές ψάχνουν να βρουν ε, ασφαλή σημεία να, να το τα χρήματά τους και χρησιμοποιούν ε, στη Γερμανία έστω και αν στο τέλος πάρουν λιγότερα από αυτά που, ε, που, που δάνησαν. Αυτό είναι τρομερό. Αλλά αυτό γίνεται εδώ από το 2008 mm -hmm. κατά επανάληψη με την Γερμανία. Άρα αν δεν υπάρχει μια ε, σταθερή ε, κατάσταση, μια σταθερή μια αλλαγή πορείας όπου να, τα βάρη να καταλημιθούν κατά κάποιο τρόπο και να μην είναι κάποιες χώρες που κερδίσουν και κάποιες χώρες που, ε, που χάνουν η Ευρώπη δεν έχει έτσι και, και απλώς ε, το Brexit θα είναι ένα απλό επεισόδιο είτε επικρατήσει είτε επικρατήσει. Ένα απλό πολύ σημαντικό σε μια μεγάλη πορεία καταστροφικής αποσύνθεσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Ε, εντάξει, δημοψήφισμα <laughs> έχουμε, δεν θα <laughs> τα <το> ξαναπούμε. Ε, βεβαίως. <laughs> ε. καλά, καλημέρα.